Χαίρομαι αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, που σας ξαναβλέπω μετά τις διακοπές, τις θερινές, τις καλοκαιρινές και ασφαλώς θα ξεκινήσω με τις ευχές οι οποίες και θα προηγηθούν της κανονικής ομιλίας μας. αυτό το οποίο σας εύχομαι, το ε, θα, αυτό το οποίο σας είναι να καταλάβετε και εσεί και εγώ την αξία του λόγου του Θεού. Εγώ αυτές τις ημέρες περνάω μια μεγάλη περιπέτεια στη ζωή μου και αυτά τα οποία θα σας πω είναι συνδυασμένα με την περιπέτεια αυτή αυτό το οποίο σας εύχομαι είναι να εκτιμήσουμε το Λόγο του Θεού και εγώ ο αμαρτωλός και βρομερός, ο οποίος ο Θεός με ανέδειξε και με έκανε κήρυκα του Λόγου Του να καταλάβω ότι τα κηρύγματα δεν είναι δικά μου κατορθώματα αλλά είναι αυτά τα οποία ο Κύριος επιτρέπει να ακούονται για να πιάνονται ψυχές και να έρχονται κοντά στον Θεό αλλά και εσείς από τη δικιά σας μεριά να καταλάβετε ότι το να ακούει κάποιος λόγο Θεού δεν είναι τυχαίο πράγμα, ούτε μικρό. Το ότι έχετε την ευκαιρία να έρχεστε εδώ δυο βήματα από το σπίτι σας και να ακούτε Λόγων Θεού αυτό θέλω να το εκτιμήσετε. Αυτό θέλω... Γι' αυτό το πράγμα θέλω να ευχαριστήτε τον Κύριο νύχτα και μέρα. Διότι, όπως σας είπα, εγώ συγκεκριμένα περνάω περιπέτεια μεγάλη, διότι με τη νέα θέση που μου έδωσε η Μητρόπολη, την οποία θα έχετε πληροφορηθεί, αναγκάστηκα να εγκαταλείψω τα χωριά μου, τα οποία τα αγαπούσα τα οποία άκουγαν Λόγο Θεού και εξαιτία της δικιάς τους της αμέλειας και της αδιαφορίας ο Θεός τους εστέρισε το Λόγο Αυτό με έχει συγκλονίσει βαθύτατα και με συγκλονίζει ακόμα και φοβάμαι ότι ο Θεός με έφερε σε αυτή τη θέση που με έφερε. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς. Αυτό είναι δικαιωμά σα να τα πιστεύετε όσα πιστεύετε. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά που μου λέτε. Εγώ όμως πιστεύω ότι εξαιτίας της δικής τους αδιαφορίας στα χωριά, διότι όντως... Ο πολλής κόσμος έδειξε μεγάλη διαφορία. Πιστεύω ότι ο Κύριος επέτρεψε να συγγύσει ο λόγος του εκεί και αυτοί οι άνθρωποι πλέον αν είχαν μεσάνυχτα τώρα να έχουν ακόμα πιο βαθιά μεσάνυχτα. Θα μου πεις εσύ είσαι το φως, εσύ είσαι ο κήρυκας ο μοναδικός όχι, δεν είμαι εγώ, κύριε Κασομοναδικός, και πολύ περισσότερο εγώ δεν είμαι το φως. Αλλά, είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι λίγοι έστω που έρχονταν σε εκείνα τα χωριά, έμαθαν, έμαθαν, αποδέχτηκαν μερικά πράγματα, άρχισαν να ζουν Σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, όχι γιατί τάπα εγώ, αλλά γιατί τάπε ο Κύριος αυτά που τους είπε. Και αφού ο Λόγος του Θεού έκανε υπομονή, υπομονή, υπομονή, επί 13 χρόνια που ήμουνα ιεροκήρυκα σε αυτά τα χωριά, τους περίμενε ο Κύριος και αφού είδε πλέον ότι δεν ανταποκρίνονταν, με πήρε. Μακάρι εύχομαι να του στείλει άλλον καλύτερο από μένα και υπάρχουν ασφαλώ πάρα πολλοί και πολύ καλύτεροι από μένα, να τους πάει να συνεχίσει ο Λόγος του Θεού και να ακούγεται. Αλλά όπω και του το είπα κιόλα, πιστεύω ότι ο Κύριος επέτρεψε και μένα να τα ταπεινώσει, αλλά και αυτούς τρόπον την να τους παιδεύσει λίγο διότι θεωρούσαν ότι τον έχουν το Λόγο του Θεού ζωσμένο μέσα την τσέπη τους Προσέξτε και εσείς σα το λέω με κάθε αγάπη και με κάθε ειλικρίνεια και χωρίς καμία επιφύλαξη Προσέξτε διότι στο χέρι σας είναι η αίτουσα αυτή να παραμείνει ανοιχτή στο χέρι σας είναι ο Λόγος του Θεού και εδώ να μην πάψει να ακούγεται εσείς είστε αυτοί οι οποίοι θα δείξετε ενώπιον του Θεού την καλή σας τη διάθεση και όχι μόνο με την, με την συνεχή παρουσία σας αλλά και με το να πράσετε αυτά τα οποία ακούτε εδώ από το βήμα αυτό θα συγκινείτε τον Κύριο και ο Κύριος θα κρατάει το Λόγο του ανοιχτό όχι μόνο μέσα από το στόμα το δικό μου αλλά μέσα από τον οποιοδήποτε ιεροκήρυκα που θα βρεθεί να καθίσει σε αυτό το έντρανο που κάθομαι κι εγώ εάν αδιαφορήσετε εάν δεν εκτιμήσετε το Λόγο του Θεού εάν νομίζετε ότι το Τιμό και τον κάθε Τιμό τον έχετε στην τσέπη σα και ο Τιμόθεος σας αγαπάει και δεν θα σας αφήσει. Βλέπετε ότι ο Τιμόθεος μπορεί να έχει καλή διάθεση, αλλά όταν θα έρθει η άνοθεν απόφαση, ο Τιμόθεος θα αναγκαστεί να φύγει. Βάλτε τα καλά στο νου σας αυτά που σας λέω. Ο Θεός να μελεήσει ξέρει ο Κύριος ότι δεν μιλάω με υπερηφάνεια αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω με εγωισμό, μιλάω με πόνο γιατί ξέρω ότι αυτές οι αίθουσε τις οποίες ο ιερός συλλογός μας τις βαστάει πραγματικά με πολύ πόνο και με πολύ αγώνα και με πολύ ιδρώτα, αυτές βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν αφήνω να περάσει από τη σκέψη μου, από το μυαλό μου ότι θα έρθει η μέρα που θα κλείσουν. Σε καμία περίπτωση δεν αφήνω να περάσει από το μυαλό μου η σκέψη ότι αυτέ οι αίθουσες που σήμερα ανθούν και βρίσκονται σε καλό επίπεδο δεν θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα περνάμε απ' έξω και θα δείχνουμε μόνο την πόρτα και θα λέμε ότι κάποτε εδώ έρχονταν κάποιος και έκανε ένα κήρυγμα. Δεν θέλω να φανταστώ τέτοια κατάπτωση αλλά εάν εσείς εκτιμάτε το Λόγο του Θεού εσείς θα βαστίξετε και την αίθουσα ανοιχτή και το Λόγο του Θεού Ζωντανό. Σας είπα τρέμω με την ιδέα και το λέω αυτό γιατί το είπε ο Κύριος. Αν ανοίγετε και διαβάζετε την Καινή Διαθήκη θα το βρείτε μέσα. Εάν λέει ο Κύριος περιφρονήσετε εσείς το Λόγο μου υπάρχουν έθνη τα οποία διψάνε για Λόγο Θεού και θα έρθω να τον πάρω το Λόγο μου από σας και θα τον πάω σε εκείνα τα έθνη, γιατί εσείς δεν τον εκτιμήσατε ενώ εκείνοι οι λαοί διψούνε και πονούν να ακούσουν Λόγο Θεού και εγώ αυτό το είδα με τα μάτια μου όταν πήγα στα μέρη της Αμερικής και του Καναδά πριν από έξι χρόνια ο, ο κόσμος δίψαγε έβλεπαν παπά και ερχόταν σμήνια ανθρώπων και πέφτουν πάνω μου, κι άλλο μου τράβαγε το χέρι να μου το φυλήσει κι άλλο με τράβαγε τα ράσα να μου το φυλήσει κι άλλο με τράβαγε από εδώ, κι άλλο με τράβαγε από εκεί. Ακόμα και οι αλόφθρισκοι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν στην αίρεση, στην πλάνη, στην αδιαφορία, στην άγνοια, ερχόταν και μου το σεβασμό που εδώ στην Ελλάδα δεν τον έχω δει. Από κανέναν. Έτσι. Δεν μου τα άδειχνα. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχω δει τέτοιο σεβασματικό. Αντίθετα έχω δει μεγάλη καταφρόνηση. Και εκεί δεν ξεχνώ κάποια περιστατικά αλλοδόξων αδελφών, οι οποίοι βρίσκονται στην αίρεση σας επαναλαμβάνω και στην πλάνη, να έρχονται και να μου φυλάνε τα χέρια. Και να με παρακαλούν, και μάλιστα θυμάμαι ένας, μου είπε λίγο ακόμα κι αν καθώσουν, θα με έπιθε να βαπτιστώ και να γίνω ορθόδοξο. που εγώ ποιος είμαι τίποτα δεν είμαι αλλά ο λαός εκεί πεινάει, διψάει Λόγω Θεού εμείς δυστυχώς διψάμε την αμαρτία όπως το είπε ο Κύριος εκεί, ο Κύριος Λεωνίδας εδώ εμείς βουχτήσαμε πλέον, ακούσαμε, ακούσαμε και φτάσαμε στο σημείο να ποδοπατάμε τώρα πλέον το λόγο του Θεού και να διαχωρούμε και να μη μας ενδιαφέρει και να προσβάλλουμε το Λόγο του Θεού και έτσι έρχονται τα δεινά τα οποία έρχονται. Μαθαίνω σήμερα τι στην Αμερική, στον Καναδά εγέμισε η Αμερική Ιεραποστόλους εγγέμισε η Αμερική από Άγιον Όρος. ένας καλόγυρος πήγε εκεί πέρα και σήμερα έχουν ανοίξει 30 μοναστήρια από αυτό τον καλόγερο και γεμίσαν τα μοναστήρια αυτά από καλόγριες και από καλογέρους και γίνεται θρίαμος της Ορθοδοξίας. Θρίαμος γίνεται. Είδα με τα μάτια μου σε μένα προσωπικά όταν είχα πάει πέρα να κάνω κήρυγμα και εμαθεύτηκε αστραπιαίως σε όλη την Αμερική να παίρνουν το αεροπλάνο οι άνθρωποι και να φεύγουν από τη μία πολιτεία να έρχονται στην άλλη πολιτεία και να δαπανούν χιλιάδε δολάρια και να νοικιάζουν ξενοδοχεία, σα-ίσα για να έρθουν να ακούσουν λόγω Θεού. Λόγω Θεού να έρθουν να ακούσουν. Και εσύ είσαι δίπλα και κοιμάσαι. Και εσύ είσαι δίπλα και αδιαφορεί. Γι' αυτό είδατε ο κύριο, σα είπα το λέει αδιαφορείς εσύ, με προσβάλλεις εσύ γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Κύριος με προσβάλλεις εσύ ε, λοιπόν, κι εγώ θα Τον πάρω το Λόγο Μου θα Στον στερίσω το Λόγο Μου και ξέρετε τι σημαίνει θα Σου στερίσω το Λόγο Μου γιατί μπορεί να λες από μέσα σου ε, κι αν Μου το στερίσει, τι έγινε, εγώ θα κλειστώ στο σπίτι μου και θα κάνω τη δουλειά μου, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα Αν σου στερίσει ο Κύριος το Λόγο Του θα φτάσεις να παρακαλάς και θα λες «Θεέ μου ένας παπάς». Που είναι ένας παπάς. Ένας παπάς. Να μου πει μια κουβέντα, να με παρηγορήσει. Τώρα τον έχεις τον παπά και τον υπρίζεις. Τώρα τον έχεις τον πλαστιμά, Τώρα τον έχεις εσκρολογήσεις βάρος. Το χωρίς δεν σου έχει κάνει τίποτα. Θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα παρακαλάς και παπάς δεν θα υπάρχει. Όπω το βλέπω, επάνω σε εκείνα τα φορτηγάκια που, που σα είπα εφέτο δυστυχώ τα άφησα και κλαίει η ψυχή μου, πραγματικά επάνω σε εκείνα τα χωριά πήγα πριν από δύο-τρία χρόνια πάω να ανοίξω μια εκκλησία, να τις σπρώξω και είχε κολλήσει από τις αράχνες η πόρτα. Είχε κολλήσει. Και λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Δεν είναι ανοίξει, από πότε έχει ανοίξει αυτή η πόρτα. Και ήταν παρακαλώ παραμονέ τη Παναγία, και είχε να ανοίξει απ' τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα, 8 μήνες κλειστοί. 8 μήνες κλειστοί, παρακαλώ, εδώ, εδώ στη Μητρόπολη Πατρών αυτά, στη Μητρόπολη Πατρών. Και παπά δεν υπήρχε. Και μου είπε, θυμάμαι μια ψυχούλα, Παπούλη έκλαιγε. Τουρκέψαμε παπούλι, που είσαι παπούλι, και όταν άκουσαν την καμπάνα να χτυπάει, έρχονταν εκλέοντα κάτι από τα σπιτάκια του να ξομολογηθούν. Και εσύ όταν ακούστηκε την καμπάνα και χτυπάει, διάχει τον παρκόνι και φωνάζει και βρίζει και βλαστιμά. Και εγώ προσωπικά ήμουνα στην εκκλησία και με πέραν τηλέφωνο και άκουσα χειδεολογίε φοβερέ. Γιατί χτυπάει η καμπάνα και του ενοχλούσε. Θα έρθει η ώρα, θα ώρα που θα παρακαλάς και θα λες καμπάνα, γλυκιά καμπάνα, πού είσαι καμπάνα να ακούσω τον ήχο σου θέλω και καμπάνα δεν θα ακούγεται Αυτό ο ήχος που σήμερα σε φαίνεται βαρύς και ασήκοντος και νομίζεις ότι σε ενοχλεί και σε ξυπνάει από το βαθύ και ήσυχο ύπνο σου θα έρθει η στιγμή και θα παρακαλάς και θα δες που είναι αυτή η καμπάνα που είναι αυτή μου λήψη η καμπάνα αλλά τότε θα είναι αργά όμως Οι καμπάνες τότε θα παράνε στην Αμερική και στον Καναδά και εδώ στην Ελλάδα θα έρθει η πνευματική δυστυχία και θα κλείσουν και η εκκλησία θα κλείσουν και οι καμπάνες θα κλείσουν και τα πάντα θα κλείσουν Μας μαύρισε την ψυχή θα μου πείτε Δε φταίω μου. Η δικιά μου η ψυχή είναι μαύρη η δική μου η ψυχή είναι μαύρη και μόνο ο Θεός ξέρει τι περνάω από τον καιρό και επειδή όλα αυτά που σας λέω τα έχω καλλιεργήσει το μυαλό μου όλη αυτή την περίοδο γιατί μου ήρθαν και μένα πολύ σκληρές αυτές οι αποφάσεις της Εκκλησίας με τις οποίες ο, ο Κύριος σας είπα με έβαλε σε αυτή τη θέση που με έβαλε πληρώνω κι εγώ αμαρτίες, τι να πω. δεν ξέρω τι όλον πληρώνω κι εγώ εγώ έτσι την είδα αυτή τη θέση, άλλοι μπορεί να τη ζηλεύουν, ευχαρίστως να έρθουν εγώ να τους τη παραχωρήσω να φύγω, εγώ εύ, εύχομαι στον Κύριο Καθημερινός, μακάρι να ευδοκίσει η χάρη του να φύγω αύριο, αύριο να φύγω, τώρα, τώρα να φύγω, άλλοι που τη ζηλεύουν ας πάνε να την πάρουν, εγώ αισθάνομαι δυστυχής, αλλά σα επαναλαμβάνω και τα λέω βλέπετε, ναι, γράφουν και τα μικρόφωνα, εγώ δεν έχω, πηγαίνετε εγώ τα είπα και στην τηλεόραση που ήρθα να μου πάρουν σενέδευξε, εγώ το είπα. Ο Δεσπότης το κατάλαβε, ήρθε να με παρηγορήσει. Μη στενοχωριέσαι, μη τι να μη Τι να μη Για Γι' αυτό εκτιμήστε το Λόγο του Θεού. Μην έρθει η στιγμή και συγγήσει ο λόγο του Θεού. Όχι του τιμώ του. Οτιμάται ασηγήσει ο λόγο. Ότι ο μόλι ένα άχρη στο υποκείμενο είναι καλύτερα να αισιγήσει. Να πάψει επιτέλου να μαγαρίζει τη γη και τον αέρα. Αλλά να μην συγείσει ο λόγο του εξαιτία τη δική σα αδιαφορία, να μην συγίσει ο λόγο του Θεού εξαιτία τη δική σα αμέλεια. Να μην ο λόγο του Θεού. Να μην συγκίσω γιατί είναι προσβολή αυτό που γίνεται αδελφοί μου. Να γίνεται κύριμα εδώ και δίπλα οι άλλοι άλλο να κοιμάται, άλλο να χασμουριέται, άλλο να κάνετε μπροστά στην τηλεόραση, άλλο να κοτσομπολεύει, άλλο να καπνίζει, τα γυναικά παιχνίδια και εδώ ο λόγο του Θεού να αδυνατίζει. Έχει παράπονο Εγώ. Εγώ <χω> <χω> <χω> <χω> σας είπα. Εγώ 13 χρόνια ήμασταν χωριά, τι παράπονο να Εγώ έκανα ομιλία και είχα δύο άτομα μπροστά μου. Τρία άτομα, πέντε άτομα και το χαιρόμουν από το κηρύγμα μου. Τι παράπονο να έχω εγώ. εγώ δεν έχω παράπονο. Παράπονο έχει ο Κύριος. Αυτόν προσβάλλεται. Όχι εμένα. Εγώ σας θεωρώ παιδιά, εγώ σας αγαπώ. Και δεν με ενδιαφέρει. Θέλετε να πήγετε να πάτε στο καλό. Δεν θα σας κλείσω την πόρτα. Δεν θα σας κρατήσω με το ζόρι. Ούτε κύριο θα σα κρατήσει με το ζόρι. Αλλά, να ξέρετε ότι πληρώνουμε, όλοι μας πληρώνουμε. Γι' αυτό μερυμνήστε, αγωνιστείτε, παλέψτε, προσπαθήστε και εσείς οι ίδιοι, μην αδιαφορείτε, κοιτάξτε να συμμαζόξετε τον κόσμο. Και εδώ μέσα, δεν το λέω γιατί είμαι εγώ, σας είπα να φύγω εγώ, να φύγω αυτή τη στιγμή να φύγω, να σας αδειάσω τη γωνιά, να πάω να κρυφτώ, δεν ξέρω που να πάω να κρυφτώ, Ντρέπουμε. Να έρθει άλλος ιεροκήρυγας που να ζωντανέψει εδώ, να ζωντανέψει. Και μακάρι ο συλλογό μας να αγοράσει και τα διπλανά σπίτια να επεκτείνουμε την αίθουσα. Και να μην πάει μόνο 100 άτομα, να χωράει 500 άτομα και 1000 άτομα. Αλλά αυτό είναι στο χέρι σας. Εσείς είστε οι αρμόδιοι, εσείς, σε σας επαφίεται αυτή η προσπάθεια. Μην θεωρείτε και πάλι σας το επαναλαμβάνω μην θεωρείτε ότι το Λόγο του Θεού τον έχετε εκ των πραγμάτων στο τσεπάκι σας και ότι και το ερχόμενο Σάββατο θα είμαι εδώ γιατί μπορεί να μην είμαι όπως από τη μια μέρα στην άλλη τα χωριά με χάσανε και με παίρνουν από ένα χωριό δεν θα φτις πάτε που να έρθω αδερφέ όταν ερχόμουν να ερχόσουνα δεν ερχόσουν όταν μιλούσα ήσουν παρόν, δεν ήσουν αυτό πληρώνει τώρα, και εσύ και εγώ αυτό πληρώνει επιτρέψτε μου να με συγχωράτε που σας τα είπα αυτά είναι ο καρδιακός μου πόνος και ενδεχομένως κάποιοι να με παραξήγησαν κάποιοι να θεώρησαν ότι αυτά που είπα τα είπα με πνεύμα εγωισμού και υπερηφανία δεν ήταν έτσι με αδικείται εδώ Μπορεί να είμαι υπερρήφανος, να είμαι εγωλιστής, να έχω τη βρωμιά και τη λέρα μου μέσα αλλά τώρα ήταν μόνο πόνος και τίποτε άλλο. Πόνο και αίμα στάζει η καρδιά μου, τίποτε άλλο. Γι' αυτό εκτιμήστε το Λόγο του Θεού. Εκτιμήστε το Λόγο του Θεού, εκτιμήστε το Λόγο του Θεού και να θεωρείτε ότι ο Κύριος σας κάνει μεγάλη τιμή να βρίσκεται εδώ, δίπλα στα σπίτια σας μην τον προσβάλλετε, θα αρθεί ο Λόγος του Θεού θα τον πάρει δηλαδή ο Κύριος και θα τον πάει εκεί που πραγματικά διψάνε εάν εσείς δεν διψάτε και δεν τον θέλετε <Συκλή> αυτά σαν εισαγωγή και σαν ευχή για τη νέα χρονιά που άρχισε και με αφετηρία και αφορμή τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν δυστυχώς επάνω στο πρόσωπό μου αυτές τις ημέρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ και ζητώ από σας να με με τις προσευχές σας, όπως εγώ προσεύχομαι για εσά κάθε μέρα και σας έχω πάντα στην προσευχή μου όλους και εσείς από τη δική σας μεριά μην παραλείπετε να με έχετε στην προσευχή σας γιατί όντως τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά αισθάνουμε έντονη αυτή την ανάγκη και σας παρακαλώ να ανταποκριθείτε στην έκκληση που σας κάνω. Την περασμένη χρονιά Ετελειώσαμε κλείνοντα τον κύκλο των ομιλιών. Ετελειώσαμε τις ομιλίες μας με τον 12ο στίχο του τρίτου κεφαλαίου των παρημιών του Σολομόντο. Ετελειώσαμε με εκείνο το θαυμάσιο στίχο, με εκείνα τα θαυμάσια λόγια τα οποία πρέπει να τα έχετε πάντα υπόψη σας. Θα σας τον επαναλάβω με συντομία και θα προχωρήσω στον επόμενο. Ο τελευταίος στίχος που ερμηνεύσαμε εδώ από αυτή τη θέση ήταν ότι «Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μα στη γη δε πάντα η ον, ον παραδέχεται». Δηλαδή, ο Κύριος, λέει, παιδεύει αυτούς που αγαπάει. Και όταν βλέπεις στη ζωή σου να έρχεται θλίψεις, να έρχεται πίκρα, να έρχεται στενοχώρια, να έρχονται βάσανα, να έρχεται ο θάνατος, να έρχονται οι αρρώστιες, να φτάνεις στο σημείο να κλέ, να απογοητεύεσαι, να θρηνείς, να στενοχωριέσαι, μην αφήσεις ποτέ να φύγει από το μυαλό σου ότι εκείνη τη στιγμή ο Κύριος σου δείχνει την αγάπη Του έτσι λέει ο ίδιος όποιον αγαπά ο Κύριος τον παιδεύει αντίθετα αυτούς που βλέπετε να καλοπερνούν να γλεντοκοπάνε να ζουν μέσα στη χαρά, στα γέλια να μην έχει κλάψει το μάτι τους ποτέ Αυτούς να ξέρετε ότι ο Κύριος δεν τους έχει και σε μεγάλη εκτίμηση. Και όπω λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτά τα γέρια και αυτές οι χαρές και αυτά τα φαγωπότια και αυτή η καλοπέραση και αυτά τα λεφτά που έχουν, που γίνονται βλέπετε πολλές φορές προκλητικοί. Με τη στάση τους, με τη συμπεριφορά τους, ενώ ο κόσμος πεινάει και διψάει με, με μισθούς ευτελέστατους, και με συντάξεις ευτελέστατες αυτοί να κοροϊδεύουν και να βγαίνουν στα παράθυρα των τηλεοράσεων και να προκαλούν με τα εκατομμύρια που έχουν και τα δισεκατομμύρια που έχουν να ξέρετε ότι αυτούς λέει ο Χρυσόστομος ο Κύριος εδώ σε αυτή τη ζωή τους ξεπληρώνει τα λίγα καλά έργα που ασφαλώς έχουν και στην άλλη ζωή δεν θα έχει να τους δώσει τίποτα Θυμάστε τι είπε στον πλούσιο τότε με τον Λάζαρο. Θυμάστε εκείνη την παραβολή. Την παραβολή του πλούσιου και του Λουζαρ Λαζάρου. Τι θυμάστε τι τούβε του πλούσιο ο Αβραάμ. Τέκνον λέει σου, ότι εσύ καλοπέρασες. Μην παραπονιέσαι ε. εσύ. τη στη ζωή σου καλοπέρασες. Και ο Λάζαρος κακοπέρασε. Α? Τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξουν οι ρόλοι τώρα ήρθε η ώρα Αυτός να απολαμβάνει και εσύ να οδυνάσεις έτσι είναι αδερφοί μου ο Κύριος εδώ μας θέλει να στερούμετα, να βασανιζόμαστε, έτσι είναι αφήστε την κλάψα ειδικά εμείς οι Χριστίανοι αυτό που απαιτεί ο Κύριος από εμάς είναι να στεναχωρηθούμε, να βιαστούμε, να περάσουμε άσχημα. Θυμηθείτε του μακαρισμού. Ποιοι είναι οι μακάρι. Μακάρι οι υποθεί. Μακάρι οι υπενθούδε. Μακάρι οι ποινώντε στην δικαιοσύνη, οι αδικημένοι δηλαδή. Μακάρι οι ελεήμονε. Μακάρι οι δε Πουθενά δεν θα βρεις μέσα στους μακαρισμούς, μακάρι οι πλούσιοι, που πουθενά οι πλούσιοι. Ευρύγες πουθενά ο μακάριοι οι δοξασμένοι του κόσμου, είδες πουθενά τέτοιο, τέτοιο μακαρισμό, πουθενά. Yeah. Ουέ, μπράβο. Θυμάσαι ένα κάτι που είπε ο Κύριος, το λέει ο Λουκάς, αν θυμάμαι καλά. Ουέ, οι γελώντες. Αυτούς που τους βλέπεις όλοι να γελάνε, να καλοπερνάνε. Να γυρνάνε στα κέντρα διασκέδασης, να, να σπάνε, να, να κάνουν, να φτιάνουν, να ζουν στην κρεπάλη, στη μέθη, στην ασωτεία, και να νομίζει εσύ ότι είναι στα κέφια του. Είναι στα κέφια του, είναι γελαστό, λέει αυτό. Είναι πάντα χαρούμενο. Βλέ, βλέπω κάτι εκεί στην τηλεόραση. Ουε, λέει ο κύριο, ουε, οι γελώνε. Αλλήλωνο αυτού που γελάνε. Εσύ που κλεps, εσύ που οδυνάσαι, εσύ που περνά δύσκολα να ξέρεις ότι ο Κύριος σε έχει σε αγάπη και αυτά που νιώθεις να σε βαραίνουν και σένα και εμένα και σαν δυστυχία στη ζωή σου να ξέρεις ότι ο Κύριος το επέτρεψε για να μας σώσει αδελφοί μου γι' αυτό ξέρετε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τι κάνανε παρακαλάγαν το Θεό να τους κάνει τη ζωή δύσκολη αν διαβάσετε τον Πατέρα Παΐσιο ο Πατέρα Παΐσιο διαβάσετε τα βιβλία και τα βιβλία αν διαβάσει τον πατέρα Πααίσιο, ξέρει τι έδινε μια ζωή. Αχ, θέα μου λέει, δώσ' μου ένα καρκίνο. Δώσ' μου ένα καρκίνο, θέα μου. Δώσ' μου και μένα να νιώσω τι σημαίνει πόνο του καρκίνου. Αυτό που εσύ λες, αμάν, παναγία μου, παλιαρόστια. Ποτέ να φύγει από το σπίτι μου, να φύγει από κοντά μας. Όχι από κοντά μας. Ο Άγιος Πααίσιος έλεγε, δώσ' μου, θέα μου ένα καρκίνο. Δώσ' μου ένα καρκίνο. Και μάλιστα είχαμε ένα θαύμα του Πατρός Παϊσίου που κάποτε λέει μία κυρία εδώ, στην Πάτρα, στην Πάτρα σε μία συνάντηση που είχε εκεί πέρα σε ένα σαλόνι, τον κατηγόρησε τον Πατέρα Παϊσίου μετά το θάνατό. Και λέει, είχε καρκίνο λέει και μου λέτε ότι είναι Άγιος. Μα λέει γιατί δεν είναι Άγιος, τι ρώτησε κάποιο άλλο. Αυτός λέει για να έχει καρκίνο, το τιμώρησε ο Θεός λέει για τις αμαρτίες του. Του δώσε τον καρκίνο, λέει, να πληρώσει εκεί τα κρυματά του. Και μου λέτε ότι ήταν Άγιος. Και μετά από λίγο καιρό τον βλέπει στον ύπνο της, τον πατέρα Φαΐσιο. Και πορείς να ήταν, ήτανε. Λέει άκου, για τον καρκίνο λέει που με κατηγόρησες, για τον καρκίνο, λέει, που με κατηγόρησες έχει υπόψη ένα πράγμα ότι παρακάλεσα τον Θεό και τον πήρε από σένα και τον έδωσε σε μένα. τον πήρε από σένα και τον έδωσε σε μένα. πετάχτηκε από το κρεβάτι της της είπε, άμα να με βρεις ποιος είμαι αφήσει πάνω στη πάνω στη Σουρωτή και εκεί που είναι ο τάφος το πρωί, πήρε τον άντρα τη. Βρε παιδάκι μου, πως κάνεις θα πάνε στη Σουρωτή σήμερα. Πάει, τελείωσε. Ταραγμένη. Yeah. Έφτασε, ποιος είναι αυτός. Μπήκε μέσα από τις φωτογραφίες, τον θυμήθηκε. Αυτός, δεν ήταν στον ύπνο μου. Ποιος είναι, ποιος είναι αυτός, ο πατήρ Παΐσιος. Τότε θυμήθηκε ότι τον είχε κατηγορήσει. Τον πήρε από σένα ο Θεό και τον σε μένα. Τον μπήγα από σένα και τον έδωσε σε αυτόν, γιατί αυτός τον θεωρούσε ευλογία τον καρκίνο. Κατάλαβες, οι Άγιοι λοιπόν που ήξεραν τι σημαίνει πόνος, που ήξεραν ότι αυτούς τους πονεμένους ο Θεός τους αγαπάει ιδιαίτερος, παρακαλούσαν όπως και ο Πατήρ Πορφύριος το ίδιο και αυτός, γιατί κι αυτός με καρκίνο έφυγε, έλα δώσε μας κάνε μας τη χάρη να μας δώσε έναν καρκίνο. Κάνε μας τη χάρη να πεθάνουμε με αυτή την οδυνηρή αρρώστια, να πληρώσουμε, να πληρώσουμε εδώ στη γη, για να μην πληρώσουμε στον ουρανό. Επομένως μην διαμαρτύρεσαι όταν έρχονται τα βάσανα στη ζωή, Η θλίψεις. Μπορεί η θλίψη να σε κάνει να αναστενάζεις και να κλέ, αλλά η καρδιά σου μέσα να σε βεβαιώνει ότι τότε έχεις τη χάρη του Θεού. Τότε ο Κύριος είναι πλάι σου, είναι δίπλα σου στα βάθανα, στις λίπτες, τότε σ' αγαπάει. Αν παρακάτω τώρα. Τι λέει παρακάτω? Τι λέει παρακάτω? Θυμάστε τι, τι σας έχω πει στο παρελθόν? Ο λόγος του Θεού... Το λέει και εδώ πέρα, τώρα. Θα, το, θα το εξηγήσουμε παρακάτω αμέσως. Πούλα, πούλα το σακάκι σου, πούλα το σπίτι σου, πούλα τα υπαρχοντά σου να αγοράσεις λόγο Θεού, να αγοράσεις σοφία Θεού. Μείνε γυμνός, μείνε άστεγος, τρέχα στους δρόμους απαλαβώς και παρακάλεσε τον Θεό, αντί για σπίτια και αντί για αυτοκίνητα και αντί για λεφτά να σου δώσεις σοφία Θεού. Εγώ αυτό φίλε ο μόνος. Και να το δεις εδώ. Τώρα, θα το ακούσετε τώρα. Δύο στίχους θα ρημινεύσουμε, το 13 και το 14. Να το διαβάσω πρώτα. Μακάριος άνθρωπος ως ευρεσοφίαν και θνητός ως είδε φρόνηση. Α, 14 στίχους. Κρίσον γάρα αυτήν εμπορεύεσθε, ή Χρυσίου και Αργυρίου θησαυρού. Ξέρεις ελληνικά, δεν ξέρετε. Αρχέ, τώρα, τώρα, περιμένετε και μέσα στα 10 λεπτά που μας απομένουν θα κοιτάξω άντε να το κάνουμε ένα τέταρτο. Να το κάνουμε. Στο σφάγο και 5 λεπτά. Λοιπόν, μέσα λοιπόν στα 15 αυτά λεπτά που μας μένουν θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ελληνικά. Ετούτο το λόγο της σοφίας του Θεού, να το κάνουμε ελληνικά για να δείτε τι σημαίνει. Σοφία Θεού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία. Ευτυχής λέει είναι ο άνθρωπος που ο Θεός του έδωσε σοφία. Σοφία Θεού. Γιατί εμείς ποιον θεωρούμε μακάριο αδελφοί μου. Σας είπα προηγουμένως κάτι ε. Εμείς θεωρούμε μακάριου αυτούς με τα πολλά λεφτά, με τις μεγάλες τσέπες με τα πολλά εκατομμύρια αυτούς που θα πεθάνουν και θα μείνουν εδώ και τα εκατομμύρια τους θα μείνουν εδώ και τα λεφτά τους θα μείνουν εδώ και τα σπίτια τους θα μείνουν εδώ και οι πολυκατοικίες τους γιατί έχουμε πει ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπε, και μαζί το πεθαμένος δεν παίρνει τίποτα αυτό να το έχετε υπόψη σας. μακάριος δεν είναι ο πλούσιο. Μακάριος, δεν είναι ο Θοξασμένος Μακάριος, δεν είναι ο ποδοσφαιριστή, Μακάριος, δεν είναι ο ιστοπιός. Μακάριος, δεν είναι ο τραγουδιστής Μακάριος, δεν είναι αυτή που καμαρώνει ο κόσμο. Μακάριος, ξέρεις ποιος είναι Ήτανε, μακάρια, μια γιαγιά που γνώριζα στην που πήγα, όταν ήμουν φοιτητής ανάπηρη και από τα δύο πόδια που άμα καθώσουν την ταυτή σου και την άκουγες για πέντε λεπτά να την άκουγες, για πέντε λεπτά να σου μιλάει έφευγες με όλη τη φώτιση του Θεού μέσα σου πέντε κουβέντες να σου μιλάει πέντε κουβέντες αυτές οι πέντε κουβέντες ήτανε να πεις αυτό που λέει ακριβώς εδώ «Κρίσων αυτήν εμπορεύεστε ή Χρυσίου και Αργυρίου Θεσσαυρούς» Ένας φωτισμένος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή να πει «Τι να τα κάνω εγώ τα πλούτη, τι να τα κάνω εγώ τα λεφτά, τη γιαγιά αυτή μου τη δίνεται να την πάρω στο σπίτι μου». «Τη γιαγιά αυτή μου τη δίνεται να την πάρω στο σπίτι μου». Αυτή την ανάπηρη. Να την έχω να την γυροκομπάω, να την ξεβρωμίζω, να την καθαρίζω, να την ταΐζω, αρχήν να μου λέει αυτέ τι πέντε κουβέντες. Δεν θέλω τίποτα. Πέντε κουβέντες Όδε η σοφία, να η σοφία πια είναι. Τι θα κάνω τα λεφτά. Mm. Τι θα κάνει τώρα λεφτά. Πες μου τι θα κάνει. Πες μου τι θα κάνει. Πες ότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται κάποιος και σου λέει έλα, έλα, εγώ σου δίνω. Πόσα θα σου δώσω. Σου δίνω ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Μάκι. Και αύριο το πρωί σου λέει ο κύριος, έλα, φέρε Πάμε. Έλα. Τι τα έκανε. Σαν τον άφρο να πούζει, ετοιμάστε. Σαν να έχω να ακούσει. Έλα ετοιμάσου φίλοι. Σε σώσανε τα ένα εκατομμύριο, τα δύο εκατομμύρια, τα εκατό εκατομμύρια, τα χίλια εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια ευρώ. Πάσε πόσα θες. Πάρε, πάρε, πάρε φορτώματα ευρώ. Πάρε φορτώματα. Και τι τα έκανε. Τι τα έκανε. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος δεν επαίνεσε τους πλουσίους. Αντίθετα τι είπε στους μαθητέ Του, τι τους είπε, τι τους είπε; τι είπε τι τους είπε. Θυμάσαι, θυμάσαι, θυμάσαι, δεν θυμάσαι. Τι μπάτσι, μπράβο, θα πας λέει εκεί που θα πας και στην τσέπη σου δεν θα κονοδομίζουν λεφτά. Μη βαστάζεται λέει χρυσό ή άγιον. Μα Κύριε Του λένε οι μαθητές και πώς θα πάμε, έχουμε ανάγκη δεν θα πάμε. Θα πάτε να δείτε ανέβει. Έτσι τους είναι. Όπως τα πούτε. Εκεί που θα πάτε λέει στην πόλη που θα πάτε θα πάω να χτυπήσεις μετά το κήρυγμα που θα κάνεις. Θα πάω να χτυπήσεις την πόρτα. Την πόρτα. Την πόρτα εκεί που θα είσαι. Θα πάρει στα σπίτια βάρμα και θα λες Με δέχεστε να ανακοιμήσω απόψε εδώ. Να μου δώσετε και λίγο φαλάκι. Με δεχόμαστε. Δεν σε δεχόμαστε. Να είναι ευλογημένο φεύγει. Πάω δίπλα. Με δέχεστε εσύ. Θέλετε να φτώ. Δεν σε δεχόμαστε. Φύγε. Πέβγω. Πάω παραπέρα. Με δέχεσαι. Με δέχεσαι. Με δέχεσαι. Μέχρι να βρεθεί κάποια πόρτα και να σου πει. Άντε εμεί σε δεχόμαστε. Έλαμες. Έτσι πήγαιναν οι, οι, οι Άγιοι Απόστολοι. Επέθεζει. Τιάνιοι. Γιατί. Γιατί. Άκουσες τι λέει εδώ. Τους αρκούσε η σοφία του Θεού. Δεν τους έγινε. Τι άνια, δεν πειράζει, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Δεν Εμείς γιατί παραξηγιόμαστε. Γιατί ντρεπόμαστε να πάμε να ζητιανεύσουμε. Γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχουμε σοφία θεού. Έχω σοφία θεού. Εγώ, εγώ να πέσω σε αυτό το επίπεδο. Το επίπεδο εγώ. Να πάω εγώ να ζητήσω. Πάπα, πά Δεν έχει σοφία θεού. Έχεις τη σοφία των ανθρώπων, τη βλακώδη θεωρία των ανθρώπων. Άμα έχεις τη σοφία του Θεού και το ζητιάνο κάνει; τι, τι λένε εκεί οι Απόστολοι, πού είναι μωρέ πού είναι εκεί που, που, στους Κορινθίους να δεις τι λέει, τι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύρος, τι λέει. Εμείς λέει μια ζωή εν παντί θλιβόμενη, εν παντή θλιβόμενη. Απορούμε, τι σημαίνει απορούμενοι που λέει Απορούμενοι, ξέρει τι σημαίνει απορούμενοι. Εμείς οι απόστολοι λέει είμαστε απορούμενοι. Δεν έχουμε τίποτα, τίποτα δεν έχουμε. Ούτε φαγη έχουμε, ούτε νερό έχουμε, τίποτα. Απορούμε, δεν έχουμε τίποτα. Αλλά δεν μας νοιάζει. Αλλού και εξαπορούμε. Δεν μας νοιάζει. Διοκόμενοι, μας κυνηγάει ο κόσμος. Δεν μας, δεν μας νοιάζει. Ούτε κατάλοιπαμε. Δεν μας αφήνει ο κύριο. Αυτή ήταν η ζωή του Απόστολων. Πάντοτε την έκρωση του Ιησού εν το σώμα τη βαστάζωνα. Ανά πάσα στιγμή και ώρα, ζούμε το μαρτύριο του Χριστού, εμεί λέει η Απόστολη. Ζούμε το μαρτύριο του Χριστού. Σταυρωνόμαστε κάθε μέρα. Ξέρει τι είναι να σε βρίζει ο κόσμο, ξέρει τι είναι να πηγαίνει να του ζητάς και να ακού ύβρισε, χρολογίε, βομολογίε, πήγε να σε δέρνουν. Ξύλο, ξύλο. Ξύλο. ξύλο. Ξέρετε τι τράβει από τις αμυστρός πάγος. Ξύλο. Παραμία, τρει. Τρει. Τρει φορές λέει έφαγα μίαν τεσσαράκοντα. Τρει φορές σαράντα ραβδισμούς. Ραβδισμούς που εμεί δεν φάγαμε ποτέ ούτε μια. Ούτε ένα ραβδισμό δεν φάγαμε. Τρεις λέει τεσσαράκοντα παραμίαν. Α, άπαξε λιθάκιν. Τρίσα ναυάγησα, νυχτιμερώνε το βυθό βεπήκα, με μέσα στη θάλασσα λέει, ήμουνα κολύμπαγα, νύχτα μέρα. Τα άντρες. άντρες. Mm. Mm. Είδες τι κάνει η σοφία του Θεού. Δεν απαγοητεύεται. Τα αντιμετωπίζει η όλα, με χαρά ε, Έχει αφού τον κύριο κοντά, τι να φοβεί τώρα. Να σας θυμίσω κάτι που λέει ο Άγιος, η Άγια Απόστολη. Να πάτε να το βρείτε εκεί στο, αν θυμάμαι καλά είναι στο τέταρτο και πάρω τον πράξο, 5 στο πέμπτο. Δεν στο τέλο. Του πήραν λέει οι Εβραίοι, οι Παρισέοι μέσα στο συνέδριο. Του έριξαν, του έριξαν, του έριξαν. Να σταματήσουν να κάνουν κήρυμα για τον Χριστό. Ξύλο! Για διαβάσει τι, τι λέει μετά. Τι λέει μετά. Τι λέει. Όχι. Έφυγαν λέει από τη μέσα χαίροντες. Ενώ είχαν φάει ξύλο πριν. Έφυγαν λέει μέσα από το συνέδριο. Το θυμάσαι. Έφυγαν λέει μέσα από το συνέδριο χαίροντες. Ξύλο έβαλε. Mm -hmm. Δεν τους ένιαξε καθόλου. Mm -hmm. Δεν τους καθόλου. Έφυγαν μέσα από το Συνέδριο χαίροντες, είχαν χαρά. Γιατί για το όνομα του Κυρίου έπαγαν ξύλο. Μεγάλο πράγμα. Να φας ξύλο για το όνομα του Κυρίου, αυτό είναι μαρτύριο. Να η σοφία του Θεού ε, η σοφία του Θεού. Μακάριος άνθρωπος όποιος έχει τη σοφία του Θεού, μακάριος. Και θυμητός, ως είδε πρόγιση, και αυτό λέει ο θνητός, ο άνθρωπος δηλαδή, θνητός είναι ο άνθρωπος. Και θνητός λέει αυτός ο οποίο αίμαθε με τη σύνεση και τη πρόνηση του Θεού να τα βλέπεις και να τα μετράς τα πράγματα όχι όπως τα τέλει ο κόσμο. Όχι όπως τα τέλει ο κόσμο. αλλά όπω τα ερμηνεύει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό αδερφοί μου προσέξτε κάτι που θα σα πω. Εμείς οι Χριστιανοί πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουμε ανθρωπία. Και μέσα στο μυαλό μας, να μάθουμε το μυαλό μας, να το ρυθμίσουμε, πώς λένε και τα κομπιούτερ, να ρυθμίσουμε το μυαλό μας, να σκέπτεται όπως θέλει ο Κύριος και όχι όπως θέλει ο κόσμος. Ούτως ώστε σε κάθε στιγμή, σε κάθε ενέργεια του Κυρίου να λες «Ααα, ναι, μάλιστα». «Κύριε μου, αφού το επιτρέψεις εσύ, καλό είναι. Μα ο κόσμο φωνάζει δίπλα, ορίεται, βλαστημάει το Χριστό γιατί έγινε κατακλυσμός, γιατί έγινε καταποντισμός, γιατί έγινε καταστροφή Άφου να φωνάζει Εσύ το μυαλό σου το έχεις ρυθμίσει να δουλεύει με την νοοτροπία του Θεού Και να και στο δεύτερο του στίχο και να τελειώσουμε Είδε τι λέει, κρίσον γάρα Κρίσον γάραφτην εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Κρίσον. Τι σημαίνει αυτό. Καλύτερα λέει να πάνε να αγοράσεις σοφία παρά να αγοράσεις χρυσάφι και άργυρο και ασίμι. Αν υπούμε αυτή τη στιγμή, είδατε τι κάνανε παλιά. Η χρυσιου και αργυριου θησαυρους κρισον τι σημαινει αυτο καλυτερα λεει να πανε να αγορασεις σοφια παρα να αγορασεις και αργυρο και ασιμι αν υπουμε αυτη τη στιγμη ειδατε τι κανα παλια η δικη μα, η δική σα. Τι κάνα παλιά. Είχαν κανένα φράγκο στην τσέπη τους, κάτσε να πάνε να το εξεργυρώσουμε σε λύρες, σε λύρες, να έχουμε να πρικίσουμε τα κορίτσα μας μετά αύριο, να έχουμε να πρικίσουμε τα παιδιά μας. Τότε η λύρα ήταν κάπως προσιτή. και πήγαιναν οι άνθρωποι και επένδυανε πάνω στις λύρες και τους μείνανε εδώ οι λύρες. Πεθάνανε και μείναν εδώ. Εδώ τι λέει, όταν έχεις λεφτά, λέει, έχεις λεφτά, σου πέσαν στα, στα χέρια λεφτά, μην πάνε να αγοράσεις λύρες, Τράβα να αγοράσεις τον Λόγο του Θεού, τράβα να αγοράσεις η Βιβλία της Εκκλησίας, τράβα να, σοφ... να... να φωτιστείς και να σοφιστείς με τη σοφία του Θεού. Έχει λεφτά, δώστας τους φτωχούς, δώστας τους φτωχούς, να πλουτίσεις τον ουρανό, να φτιάξεις περιουσία στον ουρανό, να τη βρει μπροστά σου με τα Οι λύρες εδώ θα μείνουν. Ας την διευεύεσαι, Μην μπάς, ακούς τι λέει, κρίζων αυτήν εμπορεύεστε. Πήγαινε να αγοράσει σοφία. Μπορεί να αγοράσει σοφία. Μπορούμε. Πότε δεν μπορούμε. Δεν έχει λεφτά να πάει να αγοράσει την Αγία Γραφή. Δεν έχει λεφτά να πάει να αγοράσει το Πιδάλιο. Δεν έχει λεφτά να πανε αγοράσει το, το, τον Συναξαριστή της Εκκλησίας να διαβάζει τους βίους των Αγίων. Τους βίους των Αγίων αδελφοί μου. Με σε νοιάζει. Πόσα αγίασαν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσα αγίασαν. Άνθρωποι ήταν και αυτοί. Γι' αυτό φτάσαμε να λέμε αρλούμπες σήμερα. Αρλούμπες λέμε. Α, σήμερα δεν υπάρχουν άγια. Γιατί να μην υπάρχουν άγια. Γιατί Γιατί να μην υπάρχουν άγια. Δεν θέλουμε να γίνουμε άγια. Όχι, δεν υπάρχουν άγια. Υπάρχουν. Δεν θέλουμε να γυάσουμε. Παραδιαβάσεις πως άγιασε ένας άγιος, Πως άγιασε ο άλλος. Κράμε. Παραδιαβάσεις. Να ναι. Παραδιαβάσεις. Αυτά μας ελέγχουν. Τούτο. Αυτά μας ελέγχουν. Αυτά μας. Έτσι απλοϊκά μας μίλαζες. Διάβασε το βίο του Αγίου, να δεις πως έγινε Άγιος, να γίνεις και εσύ, και εσύ Δεν θέλουμε να γίνουμε Άγιοι. Εμάς μας ενδιαφέρει πως θα τα οικονομήσουμε, πως θα έχουμε πολλά στην τσέπη μα να πιάσουμε το κουτσοπολιό, πιάσουμε την κατάκριση, να βγούμε στη, στη γειτονιά, να πάρουμε σβάρνα τα σπίτια, να πάμε να αναλογίσουμε τα σπίτια και να λέμε χαζομάδι. Δεν γίνεται έτσι. Αν θες, θες να βρει σοφία. Σοφία θες να βρει. Διάβασε η Αγία Γραφή. Διάβασε του πατέρες της Εκκλησίας. Διάβασε τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Διάβασε το γεροπηδάδιο. Πήγαινε στην Εκκλησία. Πήγαινε στους κύκλους. Στους κύκλους, εδώ. Εδώ τι ακούς, εδώ. Τι ακούς. Δεν ακούς τον τιμό. Τελάφις κάνεις. Εδώ ακούς σοφία θεού. Σοφία θεού ακού. Αυτό ήθελε να ακούσει. Αυτός είναι ο λόγος της παρουσίας σου εδώ. Και σας είπα στην Αμερική, για να ακούσε ένα κήρυγμα Να το, αγοράζουν σοφία, πώς την αγοράζουνε Χιλιάδες δολάρια τα δίνουνε Να πήγε από τη μια πολιτεία, να πάει στην άλλη πολιτεία της Αμερικής Να ψοδέψει Να ψοδέψει για ξενοδοχεία Προκειμένου να ακούσει μια όρο κήρυγμα Που μέσα σου λες, αφήνει τη βλάκα σου ο άνθρωπος Έδω τόσες χιλιάδες δολάρια για να πάει να ακούσει ένα κήρυγμα Μάλιστα Έδωσε χιλιάδες δολάρια να πάνε ακούσει ένα κίνημα γιατί με τα χιλιάδες αυτά δολάρια αγόραζε σοφία εκείνη την ώρα. Αγόραζε σοφία Θεού. Εσύ πιθανόν τα χιλιάδες δολάρια να τα κάνεις κάτι άλλο δεν με ενδιαφέρει ούτε θα το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Με γεια σου με χαρά σου Εκείνος όμως ήθελε να πάρει φώτιση Θεού και δεν, είχε, δεν το είχε σε τίποτα να φύγει από τη μια πολιτεία της Αμερικής και να πάει στην άλλη για να αγοράσει σοφία Θεού να ακούσει ένα κίνημα. Γι' αυτό σα είπα ο κύριο το εκτίμησε και τώρα το λόγο του τον παίρνει. Τον παίρνει το Που μπουκτήσαμε εμεί τον παίρνει και σου λέει πάρτονε εσύ Αμερικάνε και Καναδέ, πάρτονε εσύ που διψάς για αλήθεια, πάρτονε εκεί να τον έχει εκεί το λόγο. Τελειώνω αγαπητοί μου αδελφοί, μετά τη σύντομη αυτή ερμηνεία των δύο στίχων 13 και 14 του τρίτου κεφαλαίου και αν θέλει ο κύριο. Την Άγη τον, το άλλο Σάββατο θα ξαναείμαστε εδώ, αν θέλει ο Κύριος και αν επιτρέψει, αν δεν συμβούν άλλα πράγματα και σημεία, που να ξέρω πότι γίνεται. Λοιπόν, πάλι εδώ Θεού θέλοντος για να συνεχίσουμε.